Καλή σημερα ημέρα κυρίες μου και κύριοι Από το Radio Arta στους 101,5 Καλημέρα και στους φίλους που ακούνε εκτός εμβελίας Μουσική Καλημέρα σε όλο τον κόσμο κυρίες μου και κύριοι Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου με την εκπομπή στον τοίχο Καμιά ωρίτσα θα είμαστε παρέα Για να ρίξουμε την καθιερωμένη ματιά Σε ειδήσει και όχι μόνο μαρκάν, μαρκάν, μαρκάν, μαρκάν. Μπακσου, μπακσου, μπακσου, μπακσου, Κυρίες μου και κύριοι 2681 4060 Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση Ή να μας μεταφέρετε τις δικές σας σκέψεις Καλά ο χειμώνας ο οποίος έχει μπει η Ελλάδα εδώ και χρόνια δεν λέει να τελειώσει Αλλά ούτε θα τελειώσει δεν τελειώνει και τούτος ο χειμώνας Μας έχει ψοφίσει Τέλο πάντων κυρία μου και κυριέ μου <συμίλιο> Τι έγινε, έγινε ένα καινούργιο κόμμα το 24, ποιο 24 ώρο, το 12 ώρο που πέρασε <συμίλιο> Ακούσατε τίποτε, <συμίλιο> κανένα κόμμα ξέρω, πόκομα <συμίλιο> Κανας καινούργιος σωτήρας τίποτε Αν ακούσετε, μα μας ένα τηλέφωνο γιατί εμείς δεν είδαμε, α, περιμένουμε τώρα έχεις στα σκαριά κάποιος ένα καινούριο φορέα <σχεδιανόμα> Αν ακούσατε τίποτα, εδώ είμαστε <σχεδιανόμα> Συμμετέχετε όλοι ή όχι στην ε, πενθύμερη του Αλέξη ή στην, άρια, στην άλλη πλέρια ευτυχία την οποία μοιράζει κάθε 24ωρο ο Σωτήρας Σαμαράς και η παρέα του συμμετέχετε ή όχι λέμε ή τα πραγματικά προβλήματα τα οποία βιώνουν οι άνθρωποι στην Ελλάδα δεν είναι ούτε σε δεύτερο και τρίτο πλάνο πια δεν αναφέρονται καθόλου μα καθόλου μιλάμε έτσι Αντίθετα για το... για το σφάξιμο αυτό το οποίο υφίστανται Υπάρχουν πληρωμένες αδρά φωνούλες Να το δικαιολογήσουνε Να το παρουσιάσουνε αλλιώς τέλο πάντως τι να κάνουμε Αυτή είναι η κατάσταση Πανιέρα. Πάντως ε... μια είδηση που... που βγήκε χθες Είναι αν θυμόσαστε εδώ με το δάσκαλο που Έβαζε τους μαθητές εκεί να χτυπάνε το συμμαθητή τους και την σύσσωμη, την συνδικαλιστική παράταξη που πήγε στα δικαστήρια για να μην αλλοιώσει την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά να συμπαρασταθεί στον συνάδελφό του. Τέλος πάντων έγινε η δίκη χθες, δύο χρόνια φυλακή Έφαγε ο δάσκαλος με αναστολή φυσικά Πάει και στο δεύτερο βαθμό Εντάξει καταλαβαίνετε Λοιπόν φυσικά όλοι ασχολούνται με το θέμα του δασκάλου Και καλά κάνουν Εξάλλου έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τα συνδικαλιστικά όργανα του δημοσίου Και πως συμπεριφέρονται Μια συντεχνία είναι και αυτή Το θέμα είναι ότι κανένας δεν μιλάει για την ψυχολογική κατάσταση αυτού του παιδιού το οποίο από την στιγμή που συνέβησαν όλα αυτά, μόνο του, εντελώς μόνο του, πρέπει να σηκώνει ένα σταυρό στον οποίο, τον οποίο σταυρό, το, το βάρος του σταυρού δεν, το, δεν μπορείς να το γνωρίζεις. Δεν μπορείς να μπει στην ψυχολογία αυτού του παιδιού, αλλά είπαμε, όταν έχει αυτό το παιδί μια ολόκληρη κοινωνία στραμμένη εναντίον του, καλό θα είναι... Όπω είχαμε πει τότε στη μάνα του και στον πατέρα του, να αλλάξει πλανήτη. Δεν περιμένουμε καμία αλλαγή στην Don't... κοινωνία. Oh, you Μα καμία μιλάμε τώρα. Γιατί όσο πάει γίνεται και χειρότερη 네 Πολύ χειρότερη σου λέω Τέλος πάντων έτσι είναι η κατάσταση Όπως είχαμε πει και λέμε τώρα μέσα με το φτωχό μας το μυαλό Δυο δρόμοι ουσιαστικά Θα υπάρξουν για αυτό τον πιτσιρικά ή που θα γίνει εκεί ο, ο καρπαζουλής πράκτορας της γωνίας Ή που μπορεί να πάρει ανάποδες Γιατί ξέρεις αυτοί οι πιτσιρικάδες μεγαλώνουν κάποτε Να πάρει ανάποδες λέμε Και κάποιος από την κοινωνία που θα συναντάει μπροστά του να τους ρίχνει και καμιά σφαλιάρα Προσωπικώς θα επιθυμούσαμε να πάρει το δεύτερο δρόμο Γιατί ο πρώτος έχει πολύ πόνο Αυτή είναι η ευνομούμενη κοινωνία στην Ελλάδα Η κοινωνία των νοικοκυρέων Η κοινωνία των νοικοκυρέων Η οποία η κοινωνία των Στηρίζει με νύχια και με δόντια Την Τρόικα Μην μου πείτε ότι δεν τη στηρίζει Ω, Νομίζω ότι θα κάμνετε κάπου λάθος λοιπόν, Την Τρόικα λοιπόν στηρίζει Η οποία τρόικα δεν συμφωνεί με το ύψος του πλεονάσματος του Σαμαρά Άιντε έχουμε άλλα τώρα Δεν συμφωνεί η Τρόικα με το ύψος του πλεονάσματος Επίσης δεν συμφωνεί Με τους προεκλογικές εξαγγελίες του Σαμαρά Να δώσει σε ευπαθεί ομάδες ε, Κάποια λεφτά από το πλεονάσμα Τι ποιες ευπαθείς ομάδες ρε παιδί μου σου λέει η Τρόικα τώρα Η Τρόικα είναι ακριβώς το 60% του ελληνικού λαού δεν υπάρχουν ευπαθείς ομάδες στην Ελλάδα Και παρόλα αυτά Βλέπει και χρηματοδοτικό κενό Για το 2014 Και απαιτεί νέα μέτρα Βέβαια εντάξει την καταλαβαίνουμε τη διπλωματία Καταλαβαίνουμε όλο αυτό το πανηγύρι Αλλά κάποια στιγμή κάποιο από αυτούς τους προβεβλημένους Ας πει και ένα Άστε στο διάολο ρε. Ε άστε στο διάολο, τελικά Ελληνικά είναι Και έκφραση αγανάκτηση. Δεν είναι κακό κοινωνία των οικοκυρέων να ακούγεται και κάτι τέτοιο λοιπόν δεν είναι δυνατόν ο ένας σε δουλεύει ότι θα δώσει λεφτά σε ευπαθείς ομάδες λέει ένα δισεκατομμύριο να λοιπόν και έρχεται ο άλλος και σε δουλεύει διπλά επειδή δεν θα τα δώσει αυτά τα λεφτά και θα πει μεθαύριο ε, δεν μας άφησε τρώει κανένα πούμε ότι δηλαδή έχουμε διαπραγματεύσεις έχουμε και χρηματοδοτικό κενό και οι παλαμακιστές συνεχίζουν το αγαστό του έργο για να βγάλουν τους ε, ανεξάρτητους υποψήφιους σε κάθε περιοχή να συνεχίσουν το σωτήριο έργο τους μεγάλε... Το θέμα λοιπόν είναι το εξής. Έδωσε μια συνέντευξη χθε ο κύριος Σταθάκης, ο οικονομικός του ΣΥΡΙΖΑ και είπε πολλά, είπε ότι βγαίνοντα ο ΣΥΡΙΖΑ, τελειώνουν τα ψέματα η ευτυχία θα τρέχει από τα παντζάκια σας είπε πάρα πολλά α, ότι ε, δεν γίνεται να μας κόψει η, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τη χρηματοδότηση το αφορολόγητο θα είναι στα 12.000 ευρώ η φορολογία των ακινήτων ε, από τις 200.000 ευρώ, ευρώ αντικειμενική αξία και άλλα ωραία τέτοια και με, θα επαναφέρουν <coughs> με συγχωρείτε τα, τα εργασιακά δικαιώματα το βασικό μισθό εκεί που ήτανε και όλα αυτά τα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, ένα δημοσιογράφο, α πούμε, αν ήταν να κάνει τη δουλειά του, θα μπορούσε να του κάνει την, μια απλή ερώτηση του κυρίου Σταφάκη. Ωραία, τα κάνετε όλα αυτά. Επαναφέρατε το βασικό μισθό στα 751, ε, τα εργασιακά δικαιώματα, οι επιχειρήσει οι οποίε αυτή τη στιγμή δουλεύουν όπω δουλεύουν, απολύοντα με νόμου όσου γουστάρουν, Δίδοντας βασικό μισθό, ο οποίο δεν υπάρχει. Ε, μην τηρώντε, δεν υπάρχουν εργασιακά δικόματα Αν αρνηθεί μια εταιρεία Λέμε τώρα η οποία έχει 10, 50, 100, 200 Έναν υπαλλήλους Να τα κάνει Να, τα, να συμμορφωθεί Τι θα κάνετε Θα την κλείσετε Θα την δικάσετε Τι ακριβώς θα κάνετε Μια απλή ερώτηση λέμε τώρα Θα μα απαντήσει ένας Ο κύριος Σταθάκης έχει, είναι μια εταιρεία αυτή τη στιγμή, λέμε εδώ ένα παράδειγμα λιανικού εμπορίου, η οποία διαθέτει 500, 600, 700, 1000 υπαλλήλου, του οποίου ξέρετε πώ τους πληρώνει. Μαύρα κάτω από το τραπέζι, με διαπραγματεύσει, τους τα δίνει, δεν τους τα δίνει, έχει 4-5 μήνε να τους πληρώσει. Όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν σήμερα. Και αύριο έρχεται πραγματικά με τη σωτήρια σκέψη το κύριο Σταθάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ και επαναφέρει με νόμο όλα αυτά τα πράγματα. Και η, η εταιρεία λέει κάτσερε μεγάλη. Εδώ από 200 από το μαύρα και δεν τον πλήρωνα μου ζητάσαν να του δώσω 751 δεν του τα, δεν έχω να του τα δώσω. Τι ακριβώς θα κάνεις Εσύ. θα ρίξεις πρόστιμο στην εταιρεία, θα ρίξεις ας πούμε 10 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο θα την κλείσεις, θα... τι ακριβώς θα κάνεις παρακαλώ Α. Α. Χαρούτε λοιπόν Χαρούτε Χαρούτε Να χαρούμε λέει εδώ ο φίλος Γιατί μπορεί να την κλείσει την επιχείρηση Και να τους διορίσει όλους το δημόσιο Λέμε ρε παιδί μου τώρα Εντάξει πέρα από αυτό ναι. Μια απάντηση σε αυτό μπορούμε να πάρουμε Να της ρίξει ένα πρόστιμο της εταιρείας Για να συμμορφωθεί 10 εκατομμύρια ευρώ Ξέρεις τα πληρωθούν όπως τα, τα, τα, τα πρόστιμα Τα παλιότερα τα θυμόσαστε πως πληρώνανε Τα πρόστιμα που τρώγανε οι εταιρείες θα την κλείσει την εταιρεία Τι ακριβώς θα κάνει δηλαδή Είναι πολύ απλό το ερώτημα Το οποίο πρέπει να τεθεί Το να πεις Θα επαναφέρω στα 751 το βασικό Και τα εργασιακά δικαιώματα Είναι εύκολο Και σου λέω εγώ τώρα ο άλλος Δεν το κάνει Δεν το κάνει γιατί δεν γουστάρει Γιατί δεν έχει τη δυνατότητα Γιατί του αρέσει όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε Για χιλόγους τι ακριβώ θα τη κάνει αυτή τη επιχείρηση, <Τι> Θα την κάνει ντάτσι ντάτσι Τι θα πει, α πούμε παράδειγμα, Λέμε τώρα ρε παιδί μου, στου Κινέζου στο λιμάνι. Λέμε ρε παιδί μου, ένα παράδειγμα λέμε, ένα παράδειγμα λέμε, ή στου άλλου που του που τους παρακαλάνε να έρθουν να επενδύσουν, οι οποίοι ξεκινάνε με μηδέν βασικό μισθό, θα του πει αύριο, Έτσι κι αλλιώ κι αλλιώτικα και πασαλιμανιώτικα, Τι ακριβώ θα του κάνετε ρε παιδιά. Απαντήστε μας αυτά τα ερωτήματα, τα οποία φυσικά και δεν σας θέτουν οι δημοσιογράφοι που σας προβάλλουν. Γιατί το θέμα υπάρχει γιατί σας προβάλλουν. Αν δεν σας προέβαλαν, δεν θα υπήρχατε. Πάρε παράδειγμα, ας πούμε, το, το θέμα του μπουμπούκου. Τον προβάλλουν, τον αφήνουν να λέει αυτά που λέει και υφίσταται ο μπουμπούκος. Αν λέμε τώρα, παρακαλώ. Και τι θα γίνει, αφού θα γίνει, Νομίζω ότι εσύ δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Κοιμάσαι και ονειρεύεσαι. Ό,τι θα συμβεί αυτό. Να σε καλά. Καλή σου μέρα. Να σε καλά. Εμεί, φίλε, κοιμόμαστε και ονειρευόμαστε. Αυτή μια χαρά ξύπνη είναι. Λοιπόν, εμεί κοιμόμαστε και ονειρευόμαστε. Λοιπόν, γεια. Πέ μας ρε παλαμακιστή τώρα Πέ μας, απάντησε μας αν... Σου λέω, πάρε ένα παράδειγμα Αν δεν προέβαλαν αυτό το ελληνοφανές Καρτούν Μπουμπούκο Να λέει αυτά που λέει Να το συγοντάρουν. Αντίθετα, αντίθετα Αν δεν το προέβαλαν Και του βγάζανε όλη αυτή τη μαλακία Που τον δέρνει Αποδεδειγμένα Τό και τό και τό και τό Θα υπήρχε Μπουμπούκος Θα υπήρχε Μπουμπούκος Δήθεν γελάμε με τον Μπουμπούκο αν ρωτάγαν πέντε σοβαρές ερωτήσει χθε στο σταθάκι δεν θα καταλάβαιναν 10 άνθρωποι τίποτα και όλα καλά θα τα επαναφέρουμε θα κάνουμε θα, θα, η κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα θα μας δίνει πλέρ για τα λεφτά αν δεν μας δίνει πλέρ για τα λεφτά θα τα βρούμε από αλλού όπως μας είπε ο αρχηγός αυτό είναι στο μυαλό Έχι, είναι 30-40 χρόνια τώρα μες στο μυαλό το τόβαλο σιδερένιος ότι Δουλειά Επιχείρηση Κέρδος Δεν υφίσταται Υφίσταται μόνο δάνειο Και διορισμός Τίποτα άλλο. Είναι δυνατόν Να κάθεσαι να ακούς τώρα Από υποτίθεται σοβαρούς ανθρώπους Τέτοια πράγματα Και να περιμένεις να αλλάξει η ζωή σου Όχι φυσικά Λέμε εμείς τώρα όχι Ο φίλος τώρα στο δημόσιο που ακούει Και πιστεύει ότι είναι αθάνατος Θα του επαναφέρω του φίλου την ερώτηση Γίνονται όλα αυτά και βγαίνουν αύριο και σου λένε πόσα παίρνεις 1500... Ωραία, στα κάνουμε δυο κατωστάρικα. Τι θα τους κάνεις. Τι ακριβώς αντίδραση θα κάνεις. Θα το κάνεις εδώ Ουκρανία ας πούμε. Απλή είναι η ερώτηση. Διότι με παρακαλώτες παρακαλώντες ας πούμε ο χθε χθες τους Κινέζους να έρθουν να αγοράσουν τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα επιχειρήσεων και ιδιωτών τι νομίζεις ότι θα συμβεί. Τι ακριβώς όταν έχεις τον ίδιο τον Βαρβιτσιώτη να παραδέχεται ότι τα πουλάμε για να σας βρούμε θέσεις εργασίας αλλά να μην παραδέχεται ότι ήμασταν άχρηστοι να κουμαντάρουμε λιμάνια και άλλα για να έχει ψωμί ο κόσμος τι ακριβώς περιμένεις στα σχήματα που θα σε σώσουν μεθαύριο οι ίδιοι συμμετέχουν Μάλια στη γλώσσα τους τέλος πάντων επίσημα λοιπόν για να μην μακρηγορούμε επίσημα πρόσεξε επίσημα 3.795.000 εκατό Έλληνες επίσημα είναι φτωχή αυξήθηκε λέει το ποσοστό στο 35% λοιπόν κατάλαβες είναι το υψηλότερο επίπεδο στην Ενωμένη σου Ευρώπη του πληθυσμού στην Ελλάδα που είναι Είσαι κίνδυνο φτώχειας Είσαι κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού Απορία τώρα Απορία λέμε τώρα Τρία εκατομμύρια Πόσοι είπαμε Τρία εκατομμύρια ε, 795.000% Είναι το εκλογικό σώμα στην Ελλάδα Χοντρικά Χοντρικά Αυτοί όλοι οι άνθρωποι τι κάνουν τώρα ας, Κατά τόπους ας πούμε Παλαμακίζουν τον ανεξάρτητο σωτήρα Το χωμένο από το κόμμα εκεί να μοιράσουν τα πακέτα Να τα φάνουν μεταξύ τους Και αυτός είναι φτωχός και τρέχει πίσω από αυτόν ε, Απορία έχουμε ρε παιδί Απορία Αυτά είναι στοιχεία Δηγματοληπτικής έρευνας εισοδήματο και συνθηκών διαβίωσης των οικογυριών Που, έχει, που τα δημοσιοποίησε η Ελστάτ Είναι επίσημα Τα ανεπίσημα φυσικά είναι παραπάνω Άρα, ε, ε, ε, Σε πιάνει τρέλα Αυτοί όλοι οι άνθρωποι τώρα Περιμένουν ας πούμε την ελπίδα, ξέρω εγώ, αυτών των κομμάτων που λέγουν, ξέρω εγώ πώ του λένε εκεί Ανεξάρτητοι Έλληνε, Σύριζα, μιλάμε για αυτού που είναι στην αντιπολίτευση. Τώρα οι άλλοι οι από εκεί του σώνουν ο Βενιζέλο, ο Κουρέλης και ο Σαμαρά. Στην αντιπολίτευση ποιοι είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο... το κουκουέ, ο Ανεξάρτητοι Έλληνε, η χρυσή αυγή. Αυτοί περιμένουν τώρα αυτού του αντιπολιτεβόμενου να κυβερνήσουν του σώσου. Κάτι δεν πάει καλά ρε παιδιά Κάτι δεν πάει καλά Ή στραβό είναι το ποτάμι Ή ο Θεοδωράκης έκανε κόμμα Κάτι δεν πάει καλά Το ότι μας θεωρούν ηλίθιους Καλά κάνουν και μας θεωρούν ηλίθιους Διότι τους το αποδείξαμε ότι μάλλον είμαστε Τώρα εκτός των άλλων τα ξεχάσαμε όλα, ξεχάσαμε τα προβλήματα τα οποία έχουν οι άνθρωποι Δεν υπάρχει μεροκάματο. Δεν, δεν, δεν, δεν, οι άρρωστοι, το να άλλο. Τρέχουμε να μάθουμε για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις Και πως τρώγαν τα λεφτά οι μέτεροι Και πάνω τώρα έχουμε ιστορία που θα πουληθεί το αεροδρόμιο του ελληνικού Ποιο θα το πάρει να επενδύσει να γίνουμε κατάρ Τώρα έχουμε άλλο πρόβλημα και τελώς τυχαία μία προσφορά μόνο κατατέθηκε για το ελληνικό. Ο, ο Λάτσης, ο Όμιλος Λάτσι την ε, κατέθεσε με αράβικα και κενέζικα κεφάλια για να επενδύσουν 7 δις, να ανοίξουν πολλές θέσεις εργασία καζίνο και εστιατορίων. 2, Κατάλαβες μεγάλε γαρσονάρα μου. ορίστε. Μόνο ένας well, Ναι, στο καλύτερο φιλέτο you know, της you Φιλίου you Σκέψου τώρα ότι αυτό ας πούμε Είναι μεγαλύτερο από το μονακό Έτσι, όλο αυτό το κομμάτι εκεί πέρα Και πιο ωραίο από το μονακό Δεν έχει τίποτα το μονακό Τέλος πάντων, εντάξει. <Τι> Και εκεί, α, μεγάλε, θα ανοίξουν θέσεις εργασίας, θα χρειαστούν εγκαρσόνια τα καζίνο, τα εστιατόρια. <Τι> Και αυτή είναι η ιστορία. <Τι> την ώρα, λοιπόν, <Τι> την ώρα που έχουμε καρκίνοπαθεί οι οποίοι κατά τον μπουμπούκο δεν, δεν είναι έκτακτα περιστατικά, τα δήλωσε επίσημα αυτά, τα παιδιά, στην, στο Guardian, νομίζω, κάπου, κάπου τα δήλωσε. Οι καρκινοπαθείς στην Ελλάδα δεν είναι έκτακτα περιστατικά, Μόνο λέει αν είναι στο τελευταίο στάδιο, αν είναι για ψόφο, τότε λέει να τους μαζέψουμε, λέει α, να τους βάλουμε σε καμιά σακούλα. Δεν συζητάμε για φέρετρο, έτσι. Λοιπόν, την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά και υποφέρει ο κόσμος, πραγματικά δηλαδή, έτσι, υποφέρει ο κόσμος και ειδικά αυτή η ομάδα των, των ανθρώπων, των συνανθρώπων μα στους, στους οποίους χτύπησε η πόρτα αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν έχουν πού να στραφούν για, για μια ελπίδα επιβίωσης Την ώρα λοιπόν ο, ο, ο πολιτικός προϊστάμενος Αυτής της ιστορίας Σου λέει αυτά τα πράγματα Εμείς κοιτάμε πως βούτυξε λέει ο άλλος ένα εκατομμύριο, ε, δολ, εκατομμύριο ευρώ Από το κράτος Κάνοντας μη κυβερνητική οργάνωση Για να, να μάθει γράμματα λέει Στην Βόρειο Κορέα στους μουσουλμάνους στη Βόρειο Κορέα στους μουσουλμάνους μη μείνουν αγράμματοι λέει που στη Βόρειο Κορέα όπω γνωρίζεις καλύτερα από μας δεν υπάρχουν μουσουλμάνοι κοίταξε να δεις λοιπόν ωραία το μάθαμε κι αυτό άιντε τον πιάσαμε κι αυτόν. και τι έγινε τα άφαγε τα λεφτά τα λεφτά τα άφαγαν αυτοί τα βούτυξαν υπάρχει περίπτωση από αυτά τα λεφτά να γυρίσουν στο, στο ταμείο του κράτους και να πει το το, το, το, το το κράτος. Εδώ έχουμε καρκινοπαθείς που υποφέρουν. Και όχι μόνο καρκινοπαθείς. Ανθρώπους τετραπληγικούς. Ανθρώπους με προβλήματα. Τους αμαία. Που υποφέρουν. Διότι δεν έχουν βοήθεια από πουθενά να τους βοηθήσουμε, Υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αυτοί οι απατεώνες Αυτά τα λαμό για όλα. Να, να επιστρέψουν τα λεφτά. Αντίθετα. Είναι υποψήφιοι οι δήμαρχοι. Τι, δεν είναι υποψηφικοί δήμαρχοι. Yeah, Προχθές δεν σου παρουσίαζα την υποψηφιότητα του τον Μπούλογλου right. στη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν υπέρασε μήνας που τον βουτήξαν με τις μίζες με τα φακελάκια στο χέρι. Yeah. Τον οικοκυραίο της Νέας Δημοκρατίας. Yeah. Τι θα γίνει δηλαδή. Άντε, το... Ωραία, ωραία. Έχεις κορέσει τη, τη, τη, την, την τρέλα σου. Yeah. Την εκδικητική σου μανία. Έμαθες το κουτσομπολιό ότι ο Μάγκας ο μάγκα, λέμε τώρα, τα έπαιρνε με τι μη οργανώσεις οργανώσει. Τι έγινε τώρα, Θα αλλάξει η ζωή των παιδιών, του, τη παιδιάς, τη υγεία. Τι θα αλλάξει, Η εθνική αξιοπρέπεια που την έχουν ξεφτυλίσει εντελώς Τι ακριβώς θα αλλάξει, δηλαδή. Α, μα θα αλλάξει. Είναι τώρα, έχουμε την παιδική ζώνη τη εκπομπή. Άντε, ελάτε να γελάσουμε όταν θα βγει κυβερνήτη ο Αλέξης θα κάνει επανέλεγχο όλων των ιδικο... ιδιωτικοποιήσεων Α, αυτά είναι καταλαβαίνεις τώρα τι επιτροπές θα δημιουργηθούν πόσο θα πληρώνονται αυτές οι επιτροπές και θα... για να ελέγξει τις ιδιωτικοποιήσει. καταλαβαίνεις τώρα έτσι περάσαμε και από την παιδική ζώνη της εκπομπής είπαμε δεν τελειώνει αυτή η πενθήμερη με τίποτε okay. Αύριο θα είναι στη Λουμπλιάνα ο Αλέξης Προωθώντας την ε, προεδρία του για την Κονομισιόν okay. Για την ε, ε, Ευρωπαϊκή Αριστερά Πώς την είπαμε Η Ευρωπαϊκή Αριστερά Η οποία Ευρωπαϊκή Αριστερά να ακούσαμε κουβέντα Κουβέντα Άχνα Για τους ναζιστέ Οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε υπουργικού στην Ουκρανία Άχνα κουβέντα διότι όπως γράψαμε και στο Αρθράκι χθες Δεν έχει σημασία αν είσαι αριστερό, Αν είσαι αναζιστής. Το θέμα είναι οι δρόμοι να όλοι να οδηγούν στο Βερολίνο Διότι στην, στην Ελλάδα μεγάλε, η αξιοκρατία Είναι πάνω απ' όλα η αξιοκρατία στην Ελλάδα είναι πάνω απ' όλα θα θυμόσαστε τον αλίστου μνήμης Υπουργό Οικονομία και Οικονομικών Γιάννη Παπαθανασίου θα το θυμόσαστε έτσι ε, τον άνθρωπο μην, μην του στερήσουμε και την θέση εξουσίας η οποία συνοδεύεται με πακέ, με πακτολό με πακτολό χρημάτων γιατί το παιδί μας υπηρέτησε τον βάλαμε πρόεδρο στα ελληνικά πετρέλαια σε παρακαλώ πολύ δηλαδή άντε. Ρελαμόγια, δηλαδή δε, δε, πόσο πια θα πάει αυτή η κατάσταση πόσο πια θα πάει αυτή η κατάσταση είναι αυτός που πήρε το έλλειμμα 6% και στη, στη θητεία του το πήγε στο 16 ως Υπουργός Οικονομικών θα τον ξέχασες ε. είναι νέος πρόεδρος των πετρελαίων γι, γι' αυτό ο Σαμαράς σου λέει θα, σε 30 χρόνια θα κολυμπάς σε θάλασσες πετρελαίων. Ο Παπαθανασίου, ο Γιάννος, ο Παπαθανασίου. Κατάλαβες, μη και, μη και τα παιδιά δεν είναι σε κυβερνητικές θέσεις. Παρακαλώ. Πολύ σωστά παρατηρεί ο φίλος εδώ, ο τηλεακροατής, ότι για να λένε αυτοί 150 δις είναι πάνω από ένα τρεις. Γιατί τις μίζες τους δεν τις αναφέρουν ποτέ. Είναι τρέλα έτσι, είναι τρέλα. Είναι τρέλα, δηλαδή δεν υπήρξε άλλο, άλλος Έλληνας να βάλουν στα πετρέλαια παρά ο πρώην υπουργό Οικονομικών Παπα... Γιάννη Παπαθανασίου ο οποίος εξελέγει κιόλας Κατάλαβες Εξελέγει Λοιπόν Τώρα Τι ακριβώς άλλο ζητάς δηλαδή Τι είπες Έστειλες εσύ το παιδί και σπούδασε εκεί δουλεύοντα οικοδομή και τέτοια Εντάξει φάτο το μάπα τώρα Στείλ το να δουλέψει σε κανένα του Δήμου Φτιάξαν μια τροπολογία, κοίταξε να δεις πλάκα τώρα. Ενώ ακόμη δεν έχουμε δει εκείνη την λίστα του, του Μπουρδουκλουλάκη, πώς τον λένε, στην οποία ανάμεσα στα άλλα λαμόγια είναι και 75 δήμαρχοι οι οποίοι φάγαν τον άμπακο, έτσι, δεν τη βγάζουν αυτή τη λίστα. Λοιπόν, φτιάξανε μια τροπολογία, κοίτα να δεις τώρα, η οποία προεκλογικά απαλλάσσει τους δημάρχους από τυχόν ποινικέ ευθύνε για συμβάσει έργων παράλληλα με αυτό βέβαια απαλλάσσονται και όσοι έχουν πινικές ευθύνες σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης σε όλο το φάσμα της, δημο... της δημόσιας διοίκησης αυτό κυρίως μου και κύριοι είναι ντροπολογία δεν είναι τροπολογία. κατάλαβες είναι ρουσφέτη στους, στους ημέτερους σωτήρες το κα... καταλαβαίνεις τι σου κάνανε την έκανε αποδεχτή, λέει, την τροπολογία ο Υπουργό Εξωτερικών. Ενώ η... η ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε τι καταγγελίε τη εκεί, η γυναίκα δεχόμενη τι σεξιστικέ επιθέσεις, Καμία αντίρρηση. Αυτά συνέβησαν. Και βέβαια, στο θέμα των σεξιστικών επιθέσεων στη Βουλή, φταίει η ίδια η κυρία Κωνσταντοπούλου, που κάθεται και του αντιμετωπίζει ακόμη ε, ευγενικά. Κάποια στιγμή η Ευγένεια τελειώνει Δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι δέκα Και να σου κάνεις εξιστική επίθεση Τώρα ποιος Ποιος Ο νοικοκυραίος νεοδημοκράτης πως το λένε δασκαρίδη, πως διάολο το λένε ε, Κυρία Ζωή μου σηκώνει το έδρανο και το, το φορά καπέλο Του άντρα Του πολλά βαρύ Του άντρα του βαρύ Κατάλαβες, Αλλά είχε δίκιο εκείνος ο Θεός που είπε Μακάρι η πτωχή το σπέρματι Λοιπόν να γυρίσουμε λοιπόν στην τροπολογία Μετά την παρένθεση των σεξιστικών επιθέσεων από τους άντριδες Κάνε μου ρε τραγάκι μια σεξιστική επίθεση τρελαίνομαι Λοιπόν τέλος πάντων ε, Παρόλα εκεί που φώναξε και η κυρία Κωνσταντοπούλου Λοιπόν, Κάποιοι άλλοι τέλος πάντων τους βγάζουν όλους αθώους εν εκλογών το μήνυμα λοιπόν το παλιό μήνυμα φάτε κλέψτε εδώ είμαστε εμείς, συνεχίζετε και σήμερα παρακαλώ το έτσι είναι αν δεν είναι ο πάχτας μπροστά ποιο θα είναι μεγάλο Κατάλαβες τους βγάζουνε καθαρούς Το παλαιό σύνθημα Φάτε πιείτε οραδέρφια εδώ είμαστε εμείς Φάτε πιείτε δίνοντας και σε εμάς βέβαια έτσι <Κι> Όπως βλέπεις Συνεχίζεται Συνεχίζεται από τους σωτήρες Σημερινούς και αυριανούς Πάντω είναι πραγματικό κατόρθωμα έξυπνων πανέξυπνων και πάνω απ' όλα πατριωτών, ρε, πώς να το πω να καταφέρουν να καταφέρουν 9 ελληνικές περιφέρειες να είναι στις φτωχότερες της Ευρώπης στις φτωχότερες της Ευρώπης ενώ φυσικ... ουσιαστικά είναι οι προσιότερες, διότι δεν μπορεί η Πελοπόννησος Η Θεσσαλία Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Να βρίσκονται στις τελευταίες τρεις θέσεις Λοιπόν Της ε, Της φτώχειας Στις φτωχότερες περιοχές Ενώ η Δυτική Ελλάδα Η Κεντρική Μακεδονία Το Βόρειο Αιγαίο Και ε, λοιπόν τέλος πάντων Να βρίσκονται στο τέλος Κοίταξε Μιλάμε πρέπει να σε Μεγάλο μυαλό για να τα καταφέρεις αυτά να καταφέρεις λοιπόν μια Θεσσαλία να είναι, να είναι, εντάξει, Πελοπόννησος Ακεδονία, να είναι στη θέση, στις τρεις τελευταίες θέσεις των πτωχότερων περιοχών στην Ευρώπη, πρέπει, να συγχωρείτε, πρέπει να είσαι μεγάλο μυαλό. <coughs> με συγχωρείτε και πάλι. Βέβαια εγώ, θα, εγώ εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι δεν πρέπει να είσαι μεγάλο μυαλό, πρέπει να είσαι μεγάλος προδότης. Διότι, όπως γνωρίζεις καλύτερα από μας, για να είσαι προδότης, δεν έχει καθόλου μυαλό. Παρακαλώ. Τι έγινε, βάλαμε ο break, ας παρακαλώ. Έκρισε το δηλέφωνο, παιδιά, έκρισε το να με συγχωρείτε. με τα χάβαλα, Γύλα χάβα, ορίστε. Μόικο τρίξε. Έτσι ρε φίλε όπως το λες είναι Όταν έχεις την Ήπειρο ε, Ως φτωχότερη περιοχή της Ευρώπης Με, με ό,τι διαθέτει Κτός από τα νερά και τα άλλα πούμε, Όταν έχεις τη Θράκη Με το, με τα, το χρυσό Όταν έχει τον κάμπο της Θεσσαλία Ως φτωχότερη περιοχή στην Ευρώπη Και οι περιφερειάρχες Αυτών των περιοχών Έπρεπε να είναι ήδη κρεμασμένοι Στα κεντρικότερα σημεία Των πρωτεβουσών των περιφερειών Έπρεπε να είναι ήδη κρεμασμένη! Hey! Κι όμως κυρία μου και κυρία μου, είναι μια πραγματικότητα. Την οποία, κυρία μου και κυρία μου, σε να καταπιείς αλλά πάνω απ' όλα να αντιμετωπίσεις Και βέβαια, ούτε ψήλο στον κόρφο σου αν είσαι ανάμεσα στους 50.000 πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή απειλούνται με κατασχέσεις της περιουσίας τους αφού μετά το πάγωμα της οικοδομής δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στις ασφαλιστικές τους εισφορές Μουσική Κατάλαβες, η είδηση είναι τραγική γιατί ήδη πολλοί πολιτικοί μηχανικοί οι οποίοι είχαν ανίατες ασθένειε είναι στο έλεος, στο έλεος του κάθε μπουμπούκου γιατί δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, λόγω χρεών στο ταμείο τους όπως και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών έτσι και ένας απλός επαγγελματίας αυτή τη στιγμή λόγω του ότι δεν, δεν έχει να πληρώσει δεν έχει να πληρώσει τις ε, ασφαλιστικές του εισφορές ε, είναι στο έλεο. στο έλεος τίνος του Θεού του, ξέρω εγώ, στο έλεος του Θεού του με... πέρα από αυτά λοιπόν απειλούνται 50.000 μηχανικοί με κατασχέσεις με... της ζωής τους με... απειλούνται με... απειλούνται κατάλαβες με... διότι δεν ξέρω αν άκουσα τα καινούρια τα καινούρια με τις αποδείξεις παρακαλώ με... αχ, αχ, αχ. Τώρα που θα μπει το ελληνικό θα φάνε με χρυσά κουτάλια Κυρία μου και κυρία μου Όταν έχεις ε, Αυτή την τηλεοπτική δημοκρατία Η οποία, η οποία πρόσεξε ε, Βγάζει το μπουμπούκο Το βορύδι να σου μιλήσει για δημοκρατία Καταλαβαίνεις ότι κάτι α, α, Κάτι πάει στραβά Κάτι πάει στραβά Δεν γίνεται δηλαδή Να ζητά ο αυτή τη στιγμή Ο βορύδης προσέξτε ποιο ζητάει Να παρακαμφθεί η δικαιοσύνη και να τεθεί εκτός νόμου Η χρυσή αυγή Αυτά τα ζητάει ο Βορύδης Τι άλλο θε να σου πω εγώ τώρα Και η μεγαλύτερη πλάκα Και δεν γελάς φυσικά Τα ακούσω σοβαρά Είναι στα πανέργια εκεί στην τηλεόραση Ο Βορύδης να σου μιλάει για δημοκρατία Μεγάλε Ήθελέστα και παθέστα Όπως τα έλεγε κι ένας Χωρικός Κατάλαβες Διότι ο Βορύδης είναι δυναζιστής ο άνθρωπος, σε παρακαλώ πολύ δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επίσης, λαϊκιστή, είσαι λαϊκιστής, επίσης να πούμε είσαι μυσαλόδοξος, είσαι ένα κάθαρμα, διότι θυμήθηκες της αποζημιώσεις που ζητάνε η, που ζητάει ζητά η Ελλάδα από απ τις φαγές της Γερμανίας και είσαι λαϊκιστής πάνω απ' όλα είσαι, μόνο λαϊκιστές Έλληνες ζητάνε αποζημιώσεις από τη Γερμανία μας λέει Die, die Welt στο δημοσίευμά, της, στο δημοσίευμά της και τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να κάνει τουμπεκή ψιλοκομένη για τις γερμανικές αποζημιώσεις, διότι σε λίγες μέρες, 5 του Μάρτη νομίζω, έρχεται στην Ελλάδα ο Χο... Ιωακίμ Γκάουκ στις Λιγιάδες πάνω να καταθέσει στεφάνι με τον Παπούλια για αυτούς που έσφαξε ο πατέρας του, τους Λιγιαδιώτες. Οπότε λοιπόν κάντε τούμπεκι κομμένο, μας λέει η καλή γερμανική εφημερίδα, διότι αυτές τις αποζημιώσεις και, και με αυτά τα πράγματα ασχολούνται μόνο λαϊκιστές στην Ελλάδα. Εσύ δεν θες να είσαι λαϊκιστής, δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος ψεφίζει Σαμαράκου, Βενιζέλο, Κουρέλι, όλους τους νοικοκυρέου να είναι λαϊκιστής, σε παρακαλώ πολύ δηλαδή, παρακαλώ. Κατάλαβες Μιγάλε, έχεις απόλυτο δίκιο τηλεκρότημα Βέβαια Θα μου πεις τι είναι αυτά τώρα να πούμε Εγώ να σου θυμίσω απλά Ότι ο μπαμπάς του Γκάου Τον μπαμπά του ο το το ατέρα του Άλλως τι καθήκη ναζιστικό ήτανε Που δεν τον άντεχαν ούτε so Παρακαλώ να σε καλά, να σε καλά. To... είσαι καλά. Είσαι προοδευτικό κι εσύ, μεγάλε. Είμαι λέει εδώ με πήρε ένα τηλεοκροατή. Εγώ λέει είμαι προοδευτικό. 1500, εγώ 1300, η γυναίκα. Μ' αρέσει, αυτό είναι προοδευτικήλα. Λοιπόν, ο μπαμπά του Γκάουκ, λοιπόν, ήταν τόσο μεγάλο καθήκη, αφού τον ευουτήξανε, ήταν μεγάλο ναζίστα, τον ευουτήξανε, τον πήγαν στα γκούλαγκ. Πάνω, τον πήγανε. Τη γλίτωσε ο καθηκοναζιστή γυρνάει στην Ανατολική Γερμανία όπου δεν τον αντέχουνε και εκεί μέσα φαντάσου τι διάολο έκανε τον ξαναστέλνουν πίσω αλλά όπως γνωρίζεις αυτοί δεν χάνονται διότι όπως είπε και ένας παλιός στην Ελληνική Επανάσταση ότι αν η τσέπη σου είναι βαριά από λίρες, δεν τον αντέχει το λαιμό σου η κρεμάλα λοιπόν αυτά τα καθήκια λοιπόν να για τις εκφράσεις αυτά τα καθήκια έρχονται μεθαύριο αυτό το καθήκι το όρθιο το ναζιστόσπερμα να έρχεται μεθαύριο τους λιγκιάδες να πατήσει το αίμα των σφαγμένων λιγκιαδωτών μαζί με τον Γάρολα τον Παπούλια τον πρόεδρα της ελληνικής δημοκρατίας να φάει να πιεί να μας αφήσει και τα γερμανικά σκατά του στα Γιάννενα και η, η καλή γερμανική εφημερίδα ονομάζει «Λαϊκιστές αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με τις αποζημιώσεις των σφαγών και άλλων τερατουργημάτων τα οποία έκαναν οι ναζίστες στην Ελλάδα και πρέπει λέει αυτά να, να αναβληθούν εν ώψη της επίσκεψης του Γκάουκ. ορίστε. Να σε καλά. καλά Μου λέει ένας φίλος τηλεακροατής Και δεν έχει άδικο Ότι στο τέλος, στο τέλος Όλες αυτές οι αποζημιώσεις Θα χρεωθούν Στις αντιστασιακές ελληνικές ομάδες Οι οποίες προκαλούσαν τους Γερμανούς Να κάνουν αυτές τις θηριωδίες Δεν έχει άδικο Διότι πληθαίνουν τα δημοσιεύματα Των γερμανικών Και άλλων μέσων τα οποία αποδίδουν αυτέ τι θηριωδίε ε, στι κινήσει των ανταρτών και στι ενέργειε τι οποίε έκαναν οι Αντάρτα στην Ελλάδα. Μην κοιτά που δεν τα παρουσιάζουν εδώ. Το γράφουν όλο και συχνότερα. Οπότε έχει απόλυτο δίκιο ο φίλο τη Θα χρεώσουν, α πούμε, ναι. Σω εγώ, ποιε ομάδε ήταν τότε, ναι. Εσεί φταίτε. Εμεί φταίμε. Φυσικά εμεί φταίμε, διότι τελικά, τελικά καταπίνοντα αυτέ τι επισκέψει GAUK. Και όλων αυτών των τύπων έχουμε καταντήσει εντελώς γκαγκά δηλαδή Είμαστε γκαγκά εντελώς έτσι Είμαστε γκαγκά εντελώς διότι εκεί πάνω Θα πάνε εσείς ομοι περιφερειάρχες Συνπολιτευόμενοι, αντιπολιτευόμενοι Όλα τα προσώπατα ο, Θα πάει και ο απόγονου Τπυρ Ο απόγουνος Τπυρ <Λε> καλό. Τώρα που αποδέχεται τον ναζιστή πρόεδρο της Λουκρανίας, ο πρόεδρος της Γερμανίας, ο οποίος δεν είναι ναζιστής. δεν oh, τσιμπαμε. Oh, Έλα ρε παιδιά τώρα να μου. Το θέμα είναι ότι έχουμε εδώ μέσα κάργα ναζιστές. Παρακαλώ. Έλα η να να δεν να να να δεν σου δεν να να να σε βλέπω καλά κάμερα γκαγκά έχουμε σου λέω καταντήσει γκαγκά έχουμε καταντήσει εντελώς γιατί μεταξύ μην ξεχνά, ότι αυτή τη στιγμή έχει, ο, ο Σαμαράς είναι και πρόεδρος της Ευρώπης ο πρόεδρος της Ευρώπης Σαμαράς αποδέχεται αυτή τη στιγμή τους ναζιστές είναι αποδεδειγμένα οι άνθρωποι έτσι κυκλοφορούν με αφήσει του Χίτλερ Χάιλ Χίτλερ και τέτοια λοιπόν βγάλανε πριν ορκιστούν κυβέρνηση ότι θα πετσοκόψουν τις μ λοιπόν καθαρά ναζιστικά κόλπα και ο πρόεδρος της Ευρώπης δεν μιλάει ο Σαμαράς είναι πρόεδρος της Ευρώπης άσε που ο πρόεδρος της Ελλάδας θα πάει στους λιγκιάδες πάνω με τον με το Κάουκ και θα είναι πρώτη κάρτα μούρι βάτσα ο απόγονος Τπυρ Φω, να φωτογραφίες ο απόγονος Τπυρ και μας έχει ξεσκίσει το τομάρι ο απόγονος Τπυρ Χρόνια εδώ με τα δημαρχιακά Με τα νομαρχιακά Τώρα είναι και στην περιφέρεια ο απόγονους... Τπυρρρορορο... Ορίστη... Άσε <μμυρίζοντα> σου... Άσε σου... Άσε σου λέω... Ναι. Ναι. Ναι. Ε, π, ε να, Δεν έπρεπε να μαζευτούν εκεί 2.000 ε, οι πυρότες, ρε Να, να τους κράξουνε... Να κράξουν. σ το τώρα τους αναπόγουνους τσπίρ που θα είναι μπροστά να φωτογραφηθεί εκεί πέρα τα θύρματα όλα γαμώ τα κόμματά σας παρακαλώ Έλα λευκή. Ποιος το είχε πει αυτό Πήκε πίκο. Αυτό που λες Που είπε ο Παππούλιας Μην ξεχνάς κάτι πολύ βασικό Τα είχαμε πει παλιότερα Ο Παππούλιας είναι της γενιάς των γερμανοτραφών Μετά το πόλεμο Μετά το πόλεμο Λοιπόν ε, πολλά μπουμπούκια ε, Πήγαν στη Γερμανία δίθεν για σπουδές, δίθεν για τόνα, δίθεν για τ' άλλο Γίναν αυτό που γίνεται αυτή τη γενιάς Μετά άλλαξε το πράγμα και έχουμε τους Αμερικανοτραφείς Κατάλαβες, αυτή είναι η κατάσταση Αλλά δεν πρέπει να μαζευτούν 1.000-2.000 επιρώτες στο, Στους Λυγκιάδες πάνω να τους κράξουνε Πλάκα μου κάνεις, παρακαλώ Ναι, είχε πει νέο ναι, παπούλια. Εγώ προδότη, όχι ρε παπούλια. Ποιο είπε ότι. Της... Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, Έχουμε ναι. Λοιπόν, ναι. κάτσε να δούμε τώρα τι έχουμε. Χίλιοι διόλιδε επιρότε. Στι υπάρχει ένα δρόμο που οδηγεί στην κορυφογραμμή. Αν κλείσουν από κάτω τον δρόμο, θα πάνε πάνω, θα, θα πάνε προ τα πάνω, στο, στο βουνό, στην κορφή. Κατάλαβε μεγάλη, και θα έχουμε παράτε. Αλλά εκείνο που θέλω, δεν έχω δικόνα, ρε παιδί μου, να σου δείξω. Επειδή θα, θα μπει μπροστά ο απόγονο Τπυρ. Τπυρ! Τπυρ, σου λέω ο απόγονο. Ναι, είναι στην περιφέρεια το απόγονο Εκ Εκθεοδωριάνων ορμόμενος ο απόγονο Τπυρ. Λοιπόν, ε, να σα δείξω και τι φωτογραφίε το απόγονο τπυρ και τον άλλον ε, κάτι τέτοιες μουτσουνίτσες. Κατάλαβες, είναι εκείνο που μου είχε πει παλιά, πριν 10 χρόνια, ποιος σοβαρός άνθρωπος μπορεί θα πάει να ασχοληθεί με την πολιτική να πούμε, όταν έχει την αγωνία να φτιάξει τη ζωή του να Και αφήσαμε τον απόγονο τπυρ, εκθεοδοριάνον ορμόμενο, να κάνει να πούμε τα κόλπα του και τον κάθε απόγονο τπυρ. μαδών. Κατάλαβε και καταβούληση! Που <μιλίκη> απόγονος Πύρ <πήρε. μιλίκη> Τέλος πάντων, αυτά λοιπόν μετά... μετά τη... τι 5 Μαρτίου να πάτα πάνω εκεί να σηκώσετε σημαίε του Γκάουκ, έρχεται ο Γκάουκ <μιλίκη> Τώρα βέβαια έχουμε διάφορα κόλπα τα οποία ετοιμάζουν σε Μολδαβία και Γεωργία την Τουρκία δεν τη φτάνει και τα κόλπα που έχει εκεί με τον Ερντογάν θέλει να κάνει και κόλπα στη Μολδαβία και στη Γεωργία γιατί θέλει βάση στο ΝΑΤΟ και τα λιμπάν και τα λιμπάν βέβαια ε... Μην ξεχνά κάτι πολύ βασικό, Ελληνάρα μου, ότι ό,τι κι αν συμβαίνει στην Τουρκία, η εξωτερική της πολιτική εδώ και χίλια και βάλε χρόνια δεν αλλάζει. Είναι μία και μοναδική. Μην κοιτάς τώρα ε, και μην συγκρίνεις καταστάσεις με το Ελλαδιστάν, το Ελλαδιστάν είναι άλλη περίπτωση. Γιατί δεν έχουν δηλώσει ακόμη οι μισές δημοτικές επιχειρήσεις <Σλυγελίες> τον πραγματικό αριθμό υπαλλήλων τους <Σλυγελίες> επειδή οι δήμαρχοι φοβούνται μην αποκαλυφθούν παράνομες μονιμοποιήσεις και μετακινήσεις και Φε... Πηγα... καλά <στονίδυξη> τώρα <στους Σλυγελίες> σου λέω τρέχα τώρα να τους ψηφίσεις τώρα σου λέω ρε παιδί μου <Σλυγελίες> τώρα που παίρνουν και το σιχουροχάρτη <Σλυγελίες> με την τροπολογία την ντροπολογία κανονικα κανονικά παρακαλώ Έλα Έλα Πα, πα, πα. Λοιπόν κοίτα να δεις πλάκα τώρα τα στο το πω yeah. Λοιπόν Εκατομμύρια πλήρωνες Μαλάκα Έλληνα να το πούμε έτσι δηλαδή Μην τρέπεσε yeah. Έκανε έναν έλεγχο από τους πολλούς που έκανε ο ΣΔΟΕ Στις δημοτικές επιχειρήσεις Οι οποίες δεν κρατούσαν ούτε τα, ούτε τα προσχήματα Πρόσεξε. Ούτε τα προσχήματα δεν κρατούσαν Πάρτιδες δισεκατομμυρίων. Λοιπόν Κάποιες δημοτικές... Η κοινοφελής επιχείρηση του πρώην Δήμου Νηλαίος Καινήν Δήμου Μαντουδίου Ευβίας Στο Μαντούδι κάτω στην Ευβία Η οποία δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2010 Και το 2011 συγχωνεύτηκε με τη Δημοτική επιχείρηση Πολιτισμού και Αθλητισμού Πάντα έχουμε έναν πολιτισμό και αθλητισμό μπροστά Και μετά ένα χρόνο διαλύθηκε Έφαγε τον Άμπακο Εντόπισαν 378 χιλιάδες ευρώ τα οποία έχουν κάνει φτερά στα γρεβενά λοιπόν στην επιχείρηση ίδρευσης και αποχέτευσης το 10 οι ελεγκτές 2,5 χρόνια τσέκαναν τα στοιχεία και ανακάλυψαν κομπίνα 4,5 εκατομμυρίων ευρώ με πλαστά τιμολόγια πρόσεξε τιμολόγια αγοράς εσωρούχων 30.000 ευρώ αγόραζαν εσωρούχα στη Δημοτική Επιχείρηση Γρεβενών αξίες τριών χιλιάδων ευρώ κοίτα εδώ τώρα, άκου, άκου, άκου παρακαλώ έτσι σωστός αν δεν έχει Βικτόρια Σίκριτ υπάλληλος τη Δήμ πως θα το λοιπόν στη Δημοτική Επιχείρηση Τελών Καλαμαριάς Εντόπισαν, κοίτα, παρακαλώ. Κάνουν άγριο Ε, πως να ο απόγονος τπρ. ε. Άρα απόγονη τπρ. Να τα αποτελέσματα, λοιπόν. Ασχολήθηκε με την πολιτική ο απόγονος τπρ λοιπόν. Στην δημοτική επιχείρηση τελετών καλαμαριά το Δεκέμβριο του 2012 εντόπισαν 2,5 εκατομμύρια ξεκυλωμένη τρύπα. Κομπίναμε πληρωμέ σε νεκροκομιστές και αγορέ για κόλληβα. Χωρί. πρόσεξε! 2,5 εκατομμύρια νεκροκομιστέ και κόλυβα Καταλαβαίνει. Σε αυτά όλα τώρα δίνουν συγχωροχάρτη με την τροπολογία. Γιατί οι ίδιοι κατεβαίνουν στι εκλογέ. Στη δημοτική επιχείρηση Ευόσμου 1,6 εκατομμύρια ε, χρέη σε προμηθευτές Στη δημοτική επιχείρηση κατασκευαστική επιχείρηση Βέλου εντόπισαν εικονικά τιμολόγια και παραστατικά ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ Τίποτα χωρίς να υπάρχει τίποτα Αέρα στα τιμολόγια και τα παραστατικά Δεν γίνεται μεγάλε χωρί τρίνκ όπως καταλαβαίνει, Μάσα ε, χωρίς string δεν γίνεται Τι ακριβώς θέλεις να διορθωθεί δηλαδή Τι ακριβώς θέλεις να διορθωθεί. Όταν Στις επικείμενες εκλογές Εδώ τρεις μήνες τώρα Κάνουν προεκλογικό αγώνα Οι ίδιοι ακριβώς Άνθρωποι Τι ακριβώς ζητάς δηλαδή Ζητάς κάτι ιδιαίτερο που δεν... Ορίστε ε? Σκελέα ρε Σκελέα ρε Έλα yeah, yeah, yeah. Να σταματήσουμε Αν στρινγκ Αλλά σου λέω Σκελέα μεγάλε σκελέα Τι να σου πω ρε παιδί μου Τι να σου πω Και τι να σου μολογήσω; Α Να σας βάλω ένα τραγούδι Να τα ακούσουμε μαζί για να τελειώσουμε ο, ο, ο, ο. Είναι για τους κλέφτες όχι για τούτους, για άλλους κλέφτες. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Σε μορεύτη, κλεφτε, οπόνη. Σοκ, άλλαξε ωράριο. Α, βέβαια σήμερα είναι βροχερή ημέρα. Πήγε μια ώρα πίσω ο καφέ στο παίρκο φυσικά και στην καφικυρία. Λοιπόν, τέλο πάντων, κυρία μου και κυρία μου, αυτά. Ο Ποικλέφτε Τι άλλο, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Τώρα τι να σα πω, να περάσετε καλά το τριήμερο. Ε, κάποιοι θα περάσουν πολύ καλά όπω περνάνε κάθε μέρα. <Τι>... Κάποιοι άλλοι δεν θα μπορούν να κάνουν προγραμματισμό ούτε για το επόμενο πεντάλεπτο. Ε, με αυτού τους ε, τελευταίως είμαστε Λοιπόν, ε, τέλος για σήμερα Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας Για τις παρατηρήσεις σας Ευχόμεθα να είσαστε όμως καλά πάντα Πολύ καλά, Γεια και χαρά σας τον 1,5 FM Stereo.